με όλους τους πιθανούς τρόπους Σέρεν Κίρκεγκορ Η επανάληψη Ο Τρούμαν Καπότε όπως ίσως έχω ξαναπεί έγραψε κάποτε ότι του πήρε δέκα χρόνια να καταλαβεί τη διαφορά ανάμεσα στην καλή τέχνη και στην κακή τέχνη και μετά του πήρε άλλα 10 χρόνια για να καταλάβει τη διαφορά ανάμεσα στην καλή τέχνη και στην αληθινή τέχνη. Μ' αρέσει πολύ αυτή η διατύπωση γιατί αποκαλύπτει κάτι που τώρα πια είναι απολύτως επίκαιρο. Αποκαλύπτει δύο πράγματα για την ακρίβεια. Πρώτον, ότι το καλό για να είναι όντως καλό πρέπει και να αληθεύει. Να αληθεύει με τους όρους της ίδια της τέχνης αλλά να επαληθεύεται και εκτός τέχνης εκεί πέρα που η τέχνη κάτι κάνει στην ψυχή και στο μυαλό του ανθρώπου αποκαλύπτει επίσης ότι είναι δυνατόν κάτι να φαίνεται καλό και εν να μην είναι αληθινό ότι είναι δυνατόν η δουλειά να έχει μείνει στη μέση κατά κάποιο τρόπο να έχει διστάσει επάπειρον στο χείλος της απλής επιδεξιότητα, να έχει καταφέρει να πιάσει στο περίπου την νότα, στο παρολίγον τον ακριβή ήχο. Αλλά βέβαια αυτό το ελάχιστο, που χωρίζει το παρολίγον από το όντος, είναι η άβυσος που χωρίζει την αλήθεια από το ψεύτικο. Και θα έλεγα πως αυτά τα δύο μπορούν να συνερεθούν και σε ένα ακόμη τρίτο, στο ότι καμιά φορά το αληθινό μπορεί να έχει μείνει στα μισά του δρόμου και να μην έχει απαρτιωθεί σε κάλος. Μπορεί να ακόμη να είναι λίγο τραχή, λίγο ανεπεξέργαστο. Παρά ταύτα, περιέχει το σπέρμα του καλού και μάλιστα τόσο ισχυρό, ώστε να το έχει κιόλας υπερφαλαγγίσει. Η λογοτεχνία είναι το μόνο τρίγωνο το οποίο έχει το κέντρο βάρους του Εκτός του τριγώνου. Μόλις το χαράξεις με κάθε ακρίβεια, μετά πάει και παληθεύεται αλλού. Αλλού παίζεις και αλλού κερδίζεται το παιγνίδι. Και χρειάζεται μακρά εμπειρία και καλλιέργεια για να αρχίσει σιγά σιγά να ανακαλύπτεις τους κανόνες του παιγνιδιού. Και να το προσθέσω και αυτό, όχι κατά μόνας παιδεία και καλλιέργεια, αλλά... Εκείνο το είδος ευρύτερης καλλιεργίας που μπορεί να οικοδομηθεί μόνο πάνω στη βάση της κοινής γενικής πεδίας, Το αυτή που θα ξεχωρίσει κάποια στιγμή αυτές τις παραμικρές και αβυσαλαίες ταυτόχρονα διαφορές ανάμεσα στο καλό και το αυθεντικό πρέπει να καλλιεργείται από το δημοτικό, θα έλεγα, ή και ακόμη νωρίτερα. Γιατί το λέω αυτό πρώτον για να μην αποσυνδέσω όλα όσα λέω, από τον κοινωνικό του χαρακτήρα. Να μην φανεί ότι αφορούν κάποιον μονήρη τύπο... ο οποίος οικοδομεί γούστο κλεισμένος μέσα σε ένα στοντιόλο. Δεν πρόκειται γι' αυτό. Ποτέ δεν φαντάστηκε ότι κάτι τέτοιο είναι καν εφικτό. Και δεύτερον το λέω γιατί είναι ευκαιρία να κάνω και ένα έμεσο σχόλιο... σχετικά με τη μαύρη μοίρα που φαίνεται ένθεν και ένθεν... να περιμένει τη συνθήκη που ως χθες αναγνωρίζαμε ως γενική παιδεία. Poets, had... Στα δύο θραύσματα από παλαιότερη εκπομπή που ακούσατε συμφύρονται καταφανώς δύο εκδοχές του ίδιου ενιαίου κατά βάσην άγχους. Πρώτον, το άγχος να αντιδικήσω αιτιολογημένα και αποτελεσματικά κατά με ό,τι θα ονόμαζα αισθητικοποίηση με την τάση δηλαδή να διμετωπίζεται το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα ως αμυγός ασυπτικά αισθητικό γεγονός και αυτό προσπάθησα να το κάνω ανερώντας με δύο τρόπους τη δεξιοτεχνία είτε επειδή δεν είναι ακόμη αλήθεια είτε επειδή καμιά φορά η αλήθεια μπορεί να την παρακάμψει όμως μην παρεξηγηθούμε Όλα αυτά είναι τεχνητέ διαιρέσεις που κάνω για τις ανάγκες του συλλογισμού. Στην πραγματικότητα, το στυλ και η αλήθεια είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Δεν πρέπει όμως ποτέ η μία από τις δύο να είναι καλπική. Αυτό ήθελα όλο και όλο να πω. Το δεύτερο άγχος ήταν όλη αυτή η εναντίωση στην αισθητικοποίηση να μην μετατρέπεται με τη σειρά τη σε έναν αισθητικό κι αυτόν στη βάση του ακίσμο. Γιατί ένα είδος πόζας είναι και η απάρνηση της πόζας ως γνωστό. Να μην γίνεται λοιπόν λιπονακισμός, αλλά να ριζώνει με στο έδαφος εκείνο όπου όλα εν τέλει επαληθεύονται ξανά αν ήδη έχουν επαληθευτεί στη φόρμα προκειμένου για εργοτέχνης. Να ριζώνει με την παιδεία και με στην κοινωνία. Θεώρησα σκόπιμο να ανασύρω από την λύθη αυτά τα δύο θράφσματα γιατί πρώτον Έχω μια καταφανή υποθέτω σε όσους τυχόν έχουν παρακολουθήσει περισσότερες της μιας εκπομπές, τάση, να κάνω πότε-πότε απολογισμούς. Είναι σωστό νομίζω ο να ξέρει τι επιδιώκω, ώστε να ξέρει και ως προς τι απέτυχα. Δεύτερον, έχω την κακή συνήθεια να αντιδρώ, ακόμη και σε ερεθίσματα που μπορεί να τα θεωρήσει κανείς ευτελή, από τότε πριν από 25 πια χρόνια. Που ο Παντελή Μπουκάλλα, ο ίδιος που ακούσαμε σε μετάφραση του τον Πλούταρχο τη Προάλλη, με οδήγησε πρώτη φορά στη διόρθωση μιας εφημερίδας, που γινόταν τότε πάνω σε βρεχμένα δοκίμια και με μελανό μου έχει μείνει η νεύρωση της καθημερινής ανάγνωσης εφημερίδων, όχι μόνον λόγω της ιδιότητά μου ω πολίτη, αλλά και από επαγγελματικό, α πούμε, ενδιαφέρον. Κι έτσι, καμιά φορά, διαβάζοντα τα πάντα. Διαβάζω και σκουπίδια. It the λοιπόν, μέσα στα σκουπίδια πάντα σε δυσάρεστα. Αλλά εκεί που η δυσαρέσκεια γίνεται πνιγμονή είναι όταν βλέπεις το χειρότερο αφρό του lifestyle να παίρνει όπως όταν φυσάει παίρνουν τα σύννεφα, την όψη μιας γεμάτης φροντίδα προσήλωση στο τι θα που γίνει, άραγε η κουλτούρα, ο πολιτισμός. Καταλαβαίνω το άγχος τους. Καταλαβαίνω επίσης πόσο θεμελιώδης είναι ο φαρισεϊσμός για την υπόστασή τους. Το σωστό είναι κανείς όλα αυτά να τα ξεπερνάει. Αυτονόητα είναι. Κακομύριδες, μίζεροι, πάντα θα υπάρχουν. Όμως, απ' την άλλη μεριά και η υπερβολική περιφρόνηση είναι δυνατόν να φανεί σαν αδυναμία να απαντήσεις. Ενώ αυτές οι εκπομπές, για ό,τι ελάχιστο αξίζουν, περιείχαν πάντοτε και την διάθεση να απαντηθεί εξαντικειμένου αυτό το είδος φαρισαϊσμού. Αν υπάρχει ένα είδος αιτήματο που συνέχει τα όσα προσπαθώ να πω ήταν πάντοτε το αίτημα να πάψουν να διεκδικούν αυτού του είδους τα σκουπίδια σύνολο το δημόσιο πεδίο. Και επειδή καμιά φορά από ένα κράμα καταφρόνιας και χιούμορ και διάθεσης να ασχοληθεί κανείς με το ουσιώδες είναι δυνατόν να αφήσει να χαθεί αυτό το αίτημα πιστεύοντα ότι πάντοτε υπόκειται και υποδηλώνεται και αντυχεί θα ανασύρω ακόμη ένα θράυσμα όπου αυτό το αίτημα διατυπώνεται ρητός. Μολονότι καμιά φορά είναι πολύ έκδηλο το αποτύπωμα ενός σχεδόν ηθικισμού πάνω σε αυτές τις εκπομπές, το βασικό κίνητρο ίσως να ήταν ένα είδος ναυτίας, Θεωρώ πράγματι ότι το παραμύθι της αναφοράς μέσα στο οποίο εγκλωβίστηκε την τελευταία 20 αιτία η τέχνη δευτερεύοντα μόνο έβλαψε την ίδια διαχωρίζοντάς την όπως είπα και ξαναείπα πρωτευόντως κατασκεύασε ένα άλωθη ένα άλωθη για τον μικρό κόσμο των ανθρώπων που συνοστίζονται και διαγωνίζονται γύρω από τα προϊόντα τέχνη, και ο οποίο κατά αυτόν τον τρόπο Μπόρεσε να εξαχριωθεί όπως και ο ευρύτερος μεγάκοσμος στον οποίο ανήκει, αλλά να αναπαραστήσει την εξαχρίωσή του σαν φοβερή καλλιτεχνική δραστηριότητα. Και κάποια στιγμή αυτό το τσόφλι έπρεπε να σπάσει. Κάποια στιγμή τραχιά, πρόχειρα, ακατέργαστα εγώ και μακάρι ουσιαστικά, αναλυτικά, εμπεριστατωμένα πολλοί άλλοι σαφώς επαρκέστερη, έπρεπε να κάνουμε αυτό που διηγεί το Βοκάκιος, ό,τι έκανε ο Καβαλκάντι. Να αντιμπούω αυτή την ιστοριούλα, γιατί μου φαίνεται πολύ σημαντική. Μια φορά λοιπόν λέει στο δεκαήμερο Βοκάκιος, ο Σινιόρ Τάδε, δεν θυμάμαι πια τα ονόματα, με την παρέα του, κάλπασαν προς το νεκροταφείο και εκεί πέρα βρήκανε τον Κουίντο Καβαλκάντι. Σπουδαίο ποιητή, σπουδαίο φιλόσοφο αβεροιστή μάλιστα, αιρετικό δηλαδή, υποπτωγιά θεϊσμό, κατουσίαν δάσκαλο του Δάντη. Και άρχισαν να του λένε τι θα σαν να αποδείξει ότι δεν υπάρχει Θεός και ο Καβαλκάντη λέει τους απέντησε «Συνιόροι, μια και είστε στην πατρίδα σας, μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε». Στηρίχτηκε στο μαντράκι που περίεβαλε τον νοκροταφείο και πήδηξε από την άλλη μεριά. Και όταν αναρωτήθηκαν μεταξύ του, τι εννοούσε αυτό ο παλαβό, κάποιος είπε, μας είπε ότι είμαστε στην πατρίδα μας, μας είπε ότι είμαστε νεκροί. Ο Ιταλο Καλβίνο, πολλούς αιώνε μετά, έγραψε ένα υπέροχο δοκίμιο σχετικά με αυτό το είδος ελαφρότητας που διεκδίκησε ο Καβαλκάντη. Και που δεν είναι η ελαφρότητα, όπως την εννοούμε, αλλά το ακριβώς αντίθετό Η δυνατότητα να απαλλάσσεσαι από ένα απεχθές φορτίο. Το άλμα του Καβαλκάντη είναι κρίσιμο εάν θέλουμε να απαλλαγούμε από μια συνθήκη που μόνο ως κατάντια μπορεί να περιγραφεί. Κι αν μπορούμε να ξαναστήσουμε τη γέφυρα ανάμεσα στο τι συμβαίνει στην τέχνη καθώ η τέχνη ηλικιωδώς εμπορευματοποιείται και στο τι συμβαίνει στι συνειδήσεις των ανθρώπων που διακινούν με τα παρησίες αυτό το εμπορεύμα τότε θα το διευκολύνουμε αυτό το άλμα και θα έχουμε τη δυνατότητα να το επαναλάβουμε και εντό της τέχνης και στις τέχνη στην περιοχή που λέει ο Καβάφης. Ο ίδιος εκείνος που έλεγε «Η ελαφρίας με λέγουν ελαφρών», υπενθυμίζω. Λοιπόν, ναι, το κίνητρο ήταν μια εικόνα εξαχρίωσης, η οποία, ξαναλέω, σκηνοθετείται ανεστραμμένη, σαν εικόνα σοβαρότατης υπερδραστηριότητα, όπου τα αφύσικα θεωρούνται φυσικά. Θεωρείται φυσικό να μην κοιμάσει όλη τη νύχτα, περιμένοντας πότε θα γράψουν δύο αράδες για σένα. Θεωρείται φυσικό να πουλάς τους φίλους σου, Θεωρείται φυσικό να θάβεις τους πάντες. Θεωρείται φυσικό να φυλάς κατορυμμένες ποδιές. Θεωρείται φυσικό να εγκρίνεις οποιαδήποτε μορφή εξουσίες, ακόμη και την υποτυπώδη. Θεωρείται φυσικό να τα κάνεις όλα αυτά, διότι υποτίθεται πως στο διαχωρισμένο πεδίο που βρίσκεσαι, μία ευθύνη σου αναλόγει να υπερασπίσει τη δουλειά σου. Μα αν η δουλειά σου δεν ριζώνει σε μία βαθύτατα ηθική συνθήκη, τότε. Για ποια δουλειά ακριβώς πρόκειται και τι αξίζει να την υπερασπιστεί κανεί. Θεωρείται φυσικό να κινούμαστε όπως γρίες στην εκκλησία σε ένα κυκλικό χρόνο γεμάτο γιορτές όπου έρχεται η γιορτή της ποίησης και κάνουμε σάχλες και έπειτα έρχεται η ώρα των βραβείων και γινόμαστε γελίοι και έπειτα έρχεται η ώρα των αφιερωμάτων και των κριτικών και μετατρέπουμε το λογοτεχνικό πεδίο σε ένα είδος πεδίου μάχης για αφασικούς και επί τα πάλι τα ίδια. Έρχονται και ξανάρχονται και ξανάρχονται και διακόπτονται μόνο όταν πρόκειται να βγούμε και να κάνουμε βόλτα το έργο μας στο εξωτερικό. Με αυτό τον τρόπο, ένα χώρος όπου θα έπρεπε να λειτουργεί ως πρόταγμα, που θα έπρεπε να δίνει ένα μοντέλο ελευθερίας, μια και έχει το προνόμιο να κερδίζει την ελευθερία του, χωρίς πολλά πολλά γιατί παίζει στο φαντασιακό και στο συμβολικό κυρίως, ένας τέτοιο χώρος κατήντισε το ανάποδο κατήντησε ένας χώρος που αποτελεί στην ουσία την αιγμή του δόρατος μιας γενικευμένης εκβαρβάρωσης. <Κι> είναι καιρός, έστω άτεγνα, έστω λείψα, να αποκρυπτογραφηθεί αυτό το ένιγμα. Γιατί κατάντησαν αυτοί οι άνθρωποι έτσι. Γιατί είναι η μη αναλφάβητη. Γιατί θεωρούν ότι η μετριότητα εγκαθιστά ένα είδος συνενοχής και αυτό με τη σειρά του είναι η μόνη επιτρεπτή σχέση. Γιατί πιστεύουν ότι τον απαρασιτής είναι ο μόνος τρόπος να υπάρξεις. Δεν είναι φυσικό. Δεν μπορεί να είναι για πάντα φυσικό. Δεν πρέπει να αφήσουμε να είναι φυσικό. Γιατί αν το αφήσουμε εδώ, το αφήνουμε παντού. Ή τουλάχιστον έτσι πίστεψα, διεκδικώντας μια αφέλεια που μπορεί και να μην την έχω.